όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Μια συγκροτημένη, αναλυτική και θελκτική ή δυνατόν ιστορία των ερέσεων θα ενδιέφερε πολλαπλά. Πρώτον, είναι καιρός να αποκτήσουμε μια πιο σύνθετη αντίληψη για την ιστορία των ιδεών, η οποία, ειδικά στην περίπτωση όπου οι ιδέες συρρυκνώνονται σε θεολογικά δόγματα, μοιάζει απλή και εύκολη, σαν να κυλάει ένας μονόλιθος κατά μήκος των αιώνα. Θα ενδιέφερε όμως, και επειδή πάντα είναι δυνατόν, όταν έχεις όλα τα δεδομένα στα χέρια σου, να αποκρυπτογραφεί καλύτερα συμφύρσεις, οι οποίες προέκυψαν πολύ αργότερα, και που θα παρέμεναν ενηγματικέ, αν δεν γνωρίσαμε την καταγωγή του. Υπάρχει μια ιστορία που διηγείται ο Κούντερα για εκείνο το μέλο του Πολίτη Μπυρό, ο οποίο περίφερον τη λέει κάποια στιγμή που ήσαν όλοι στον μπαλκόνι και χαιρετούσαν, έβγαλε το σκούφο του και τον απέθεσε στο φαλακρό κεφάλι του Γενικού Γραμματέα. Μετά από λίγο καιρό το μέλο αυτό εκαθαρίστηκε, ω ρεφορμιστής ή τροτσκιστής ή δεν ξέρω τι άλλο, και φυσικά αφαιρέθηκε και από τη φωτογραφία που είχε ληφθεί από εκείνη την παρουσία του Πολίτη Έμεινε ο σκούφο όμω. Και έτσι, στι μέλουσε γενναίε, ο Γενικό Γραμματέα φοράει ένα σκούφο που κανεί δεν ξέρει από πού προήλθε. Με τον ίδιο τρόπο, ίχνοι απόψεων που τάραξαν και γονιμοποίησαν τι συνειδήσει και που πολλέ φορέ εγκλώβησαν ουσιαστικά αιτήματα ελευθερία, υφίστανται στο παρόν ή στι πιο απροσδόκητε περιοχέ, στο χώρο τη τέχνη, Φερρυππίν όπως θα δούμε στην έκβαση αυτών των εκπομπών, και θα αποκτούσαν σημασία μόνο αν επανεγγράφονταν σε μια γενική ιστορία της ετεροδοξίας. Έτσι την προηγούμενη φορά θεώρησα σκόπιμο να καταπιαστώ με τους γνωστικούς. Θα ήμουν ευτυχής εάν μπορούσα να διαβάσω αποσπάσματα από ένα πολύ γοητευτικό βιβλίο για του γνωστικού που έχει γράψει όλα καριέρα και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Προτείνω όμω να ελεγχθεί ξανά αυτό το βιβλίο... Να αποδοθεί με ακρίβεια ό,τι παρέμεινε θολό με στη γραφή του, όπω τα έλεγε ίσω ο Βασιλίδη, και τότε θα αποτελεί πολύτιμο εγχείρημα γιατί έχει γραφτεί με αγάπη και με ευφυα μαζί. Προ το παρόν όμω, ένα ξηρό, αυστηρό και αδιόρατα προκατηλημένο εννοείται εναντίον των γραφτικών επιστημονικό βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι, όπω και την προηγούμενη φορά, το ίδιο και σήμερα και την επόμενη θα διαβάσω από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Στεφανίδη. Σήμερα το θέμα είναι οι τρεις κυριότεροι γνωστικοί. Ο Σατουρνίλο Antiochus έδρασεν εν Συρία επί του αυτοκράτορος Σαδριανού, Ήτι περί το 130. Εξεπιδράσεως της περσικής θρησκείας απαντά παρα αυτό εκπεθρασμένος διαλυσμός Θεός και Σατάν ως Κύριος της ύλης. Άλλος Σατουρνήλος δεν εξεμεταλλεύει αυτόν διότι εις σύγκρουσιν προς τον Θεόν δεν φέρει τον Σατάν αλλά τον Δημιουργόν ούτως ευρίσκετο εις την κατωτάτη βαθμίδα της σειρά των αιώνων η οποία προέκυψε εκ του αγαθού Θεού. Ο δημιουργό μετά των ιδιαιτέρων πνευμάτων αυτού των επτά πνευμάτων των πλανητών ήτο ο Θεός των Ιουδαίων. Το συγκρότημα τούτο απεστάτησε προσίδρυσιν ιδιαιτέρου βασιλείου απέσπασε μέρος της ύλη και δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ιστην δημιουργία του ανθρώπου συνεργάστη και ο αγαθός Θεός των θείων σπινθύρα. Κατάλληνε εκδοχή όμω, εκ του σπινθύρως τούτου προέκυψαν μόνο πνευματικοί άνθρωποι. Ο αγαθός Θεός, λοιπόν, έστειλε εν φαινομενικό σώματι τον Σωτήρα, περί της προελεύσεως του οποίου ουδέν λέγεται, ο οποίος όμως χαρακτηρίζεται ως νους, λέξεις ηλιμένη εκ του Αριστοτέλους. Πάντως, ο Σωτήρ πρέπει να θεωρηθεί ότι ήτο εις των ανωτέρων αιώνων. Ούτως εστάλλει η να σώσει τη κυριαρχίας του δημιουργού του ανθρώπου ή μόνο τους πνευματικούς ανθρώπους. Μετά του Σατουρνίλου, έντιση, συμπίπτουσιν εγνωστικές ομάδες, οι ε οποίε συνήθως φέρουσε το όνομα Οφίτε και ε παρουσιάστησαν επίσης εν Συρία. Το όνομα αυτόν παράγεται εκ της λέξεως Όφις η οποία ευραϊστή λέγεται Ναάς, δια τούτο η γνωστική ούτη ονομάζονται και Ναασίνη. Ο Διεδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο εν κοσμολογία των Αιγυπτίων Των αρχαίων λαών της Εγκής Ασίας και εν Διαθήκη Των οφητών, ημέν εδέχοντο τον όφην ως αγαθόν δαίμονα ή δε ως κακόν Πρώτοι οι οφήτε ονόμασανε αυτούς γνωστικούς Περί τα τέλη της Δευτέρας και αρχάς της Τρίτης Εκατονταετήριδος Το όνομα δε τούτο έχρησιμοποιήθη και δια του άλλους Ο Βασιλίδης, πιθανός σύρος, παρουσιάστη εν Αλεξανδρία ως διδάσκαλος περί το 130. Έγραψεν ιδιαίτερο Ευαγγέλιο, ολοτελώς απολαισθέν και εξηγητικά εις αυτό, τον οποίον σώζονται χωρί Αντινά. Την γνωστικήν αυτού διδασκαλίαν ανοίγεν εις των Απόστολων Ματθίαν και Γλαυκίαν, ερμηνευτήν, διερμηναία δηλαδή, του Αποστόλου Πέτρου, η εκ του αγαθού Θεού του αρίτου Θεού, προελθώντες αιώνες, δια το σύνολο των οποίων ο Βασιλίδης μετεχειρίζεται τον όρων πλήρωμα, δεν απετελούντο ως παρά το Σατουρνήλο εκ μια αλλά εκ 365 τίου των σύρων ουρανών, των οποίων η κατωτέρα, ήτο ή του Δημιουργού, του Άρχοντος και των πνευμάτων αυτού, και ήτο ο Ισημάς ορατός ουρανός. Ο Βασιλίδης ότι «Εδέχετο τον ύψης των θεών ισμεγίστην από τη σύλλης απόστασην. Προσπλήρωσιν δε αυτής ή το υπόχρεος να δεχθεί πολύ περισσότερα ή ο Σατουρνήλος μεσάζοντα». Των αριθμών 365 παρίστα δια του ονόματος Αβραξάς λαμβάνουν υπόψη την αριθμητική σημασία των γραμμάτων της λέξεως. Οι αυτή αυτοί το μαγική και προσωποποιήθη κατεσκευάζοντο δε πολύτιμη μιλήθη, φέροντας το όνομα και την εικόνα του Αβραξάς, οι οποίοι χρησιμοποιούντο ως αλεξιτήρια του κακού. Πολλοί των λύθων τούτων σώζονται μέχρι σήμερα. Περί της κοσμογονίας του Βασιλίδου υπάρχει αοριστία και ασάφεια εν τες πηγές. Δια τούτο αύτη διαφόρος παρίσταται. Εν πάση περιπτώσει και εντάφθα ο δημιουργός μετά των πνευμάτων αυτού εδημιούργησε τον κόσμο και τους ανθρώπου ο Δημιουργός, μη σα προς τον αγαθόν Θεόν, δεν ευρίσκετο ως παρά το Σατουρνήλο εις αντίθεση προς Αυτόν, αλλά τον αντίον κατέστη όργανον αυτού, αν και η γνώμη Αυτόν. Ο αγαθός και άγνωστος Θεός έγινε γνωστός δια του Σωτήρας. Όπως ο Σατουρνήλος, ούτω και ο Βασιλίδης τον Σωτήρα ονόμαζε Νούν. Όρισε όμω σαφώ ότι ούτως είναι η πρώτη απόρρια του Θεού. Ο σωτήρ, Ενεφανίστηκε εδώ εν φαινομενικό σώματι, ο δε θάνατος αυτού ή το επίσης φαινομενικός. Ανταυτού εσταυρώθη Σίμωνο Κυριναίος, Η τον οποίον ο Σωτήρ έδωσε την μορφήν αυτού, αυτός δε έλαβε την μορφήν του Σίμωνος και ίστατο πλησίον του Σταυρού. Όπως παρά το Σατουρνίλο, ούτω και εντάφθα, απαντάει η ιδέα ότι η σωτηρία των ανθρώπων είναι απαλλαγή αυτών από τι κυριαρχίε του δημιουργού. Ο Βαλεντίνος εγεννήθη εν Αιγύπτο και εμορφώθη εν Αλεξανδρία, Αλέζησεν εν Ρώμη υπέρτα τα Ικοσυνέτη και έπειτα εν Κύπρο, μετά το 160. Σώζονται αποσπάσματα σπάσματα κηρυγμάτων, ύμνων και επιστολών αυτού. Την γνωστικήν αυτού διδασκαλίαν ανοίγεν ιστον τον Θεοδάν, μαθητήν του Αποστόλου Παύλου. Οι περί αυτού γράψαντες αρχαίοι διαφέρου συναλλήλων, και Πολάκης μένει αμφίβολον τι ανήκε εις αυτόν και τι εις τους οπαδούς αυτού. Ο Βαλεντίνος δεν εδέχεται πολλά σειράς αιώνων ως ο Βασιλίδης, αλλά μίαν μόνην σειρά, ως ο Σατουρνήλος. Διέφερε όμω αυτού κατά τούτο, ότι αυτή η σειρά απετελείτο εξευγόν, άρεν και θύλι. Το σύνολο των αιώνων, ως και παρά το Βασιλίδη, εκαλείτο πλήρωμα. Αλλά ενώ κατά τον Βασιλίδη, Απέναντι του πληρώματος υπήρχε πραγματική ύλη, κατά των Βαλεντίνων υπήρχε το κένομα, ήτι ο κενός χώρος, ο τόπος της σκιάς. Ως γνωστόν, ο Πλάτων το ήδη την ήλιν ως μειον, ως κενών χώρων δηλαδή. Εν το συστήματι του Βαλεντίνου, εις την πλήρωση του κενού χώρου αφορμήν, έδωσε η ηθική πτώση ενός αιώνος. Η δε διαδραμάτισης του προσώπου τούτου ανετέθη λίαν χαρακτηριστικος εις κακή αυτή τη σκέψη Αυτή ανήκουσα εις το τελευταίο ζεύγος των αιώνων, εγκατέλειψε τον σύζυγον και ηθέλησε να πλησιάσει των βυθών που ανήκε στο πρωταρχικό ζεύγος των αιώνων. Αλλά η κακή αυτή σκέψης εξευλήθη εκ του πληρωματο εις το κένομα, μεταβληθήσα εφόσον απετελεί το εκ κακού και εξ σκέψεως εις τρεις ουσίας, εις ύλην, εις ψυχήν και εις πνεύμα. ούτω ετέθη οι βάσεις του ημετέρου εμπαθού κόσμου, που αποκαλείται ιστέρημα σε αντίθεση προς το απαθές πλήρωμα. Πρώτος, έλαβεν ύπαρξιν ο δημιουργός, ψυχικός μετά τον αγγελον αυτού, και δια του δημιουργού ο κόσμος και το ανθρώπινο γένος. Οι άνθρωποι εδημιουργήθησαν εκ των τριών ουσιών, αλλά αναλόγως της επικρατήσεως μιας αυτών, ανεπτύχθησαν εις υλικου ψυχικούς και πνευματικούς. Την σωτηρία των ανθρώπων ετέλεσεν ο σωτήρ, αλλά η περί αυτού διδασκαλία είναι ασαφής. Πάντως, η τοθίωνον, το οποίον ενυνθρώπησε και έπαθε, φαινομενικός. Οι υλικοί άνθρωποι είναι ανεπίδεκτη σωτηρίας και θα καταστραφώσει μετά του κόσμου διαπυρός. Η πνευματική. Δια της γνώσεως γίνονται γνωστικοί και θα έλθωσιν εις το πλήρωμα. Η ψυχική, περιοριζόμενη στην πίστη, θα μείνωσιν εις των τόπων δευτερευούση μακαριότητος μεταξύ του πληρώματος και του ουρανού. Στοιχεία για την αγόρα χαλκού